Αγαπητοί Ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με ανάγνωση από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης» του γέροντος Εφραίμ, του φιλοθέητου. Στην τελευταία μας εκπομπή, ο γέρον Ιωσήφ μας διηγήθηκε μία οπτασία του μετά από μεγάλη στενοχώρια την οποία είχε εξαιτία συκοφαντιών εκ μέρου των πατέρων της περιοχής και το ενδεχομένου να εκδιωχθεί από το Άγιον Όρος. Προσέπεσε στην εικόνα της Παναγίας λέγοντας «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, «Δείξον την χάρη σου εις τον δούλον σου τούτον, όπου τόσο πάσχει δια την ειδική σου αγάπη ή να μη υπό τη στλίψεως καταποθεί». Και συνεχίζει ο ίδιος. «Τότε, τι να πω ο ευτελής και υπερπάντα άνθρωπον αναξιότατος. Έφνης εξήλθε λαμπρό λαμπρότης από την θεία εικόνα της και εφάνει τόσο ωραία η Παναγία». Ολός όμως, και εβάσταζε στις αγκάλες της τον σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάρητος και μεγαλείου, όπου από την τόση ωραιότητα, μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα, έπεσα κάτω ιστούς πόδες της, μη δυνάμενος να την ατενίσω και κλέον εφώναζα. Συγχώρησόν με μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ, Δέσπινα μου, μη εγκαταλείπεις με. Τότε άκουσα την μακαρία και μελισταγή φωνή της και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει «Γιατί απελπίζεσαι» «Έχε την ελπίδα σου εις εμένα. Από εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας φώτισε τους προαιστώτας της σκήτης που ήσαν εναντίον του να μακροθυμήσουν και του έδωσαν ευχητικό σκητιώτικο, ενώ μέχρι τότε ο Γέροντας είχε ευχητικό ερημήτικο. Παρ' όλα αυτά όμως, και ενώ ο διωγμός κατέπαυσε, οι κατηγορίες και οι θλίψεις έρχονταν η μία κατόπιν της άλλης. Μία φορά, επειδή κόντευε να σπάσει η καρδιά του από τον πολύ πόνο, ξαναπήγε στο εκκλησάκι του και άρχισε να προσεύχεται με πολλά δάκρυα στην Παναγία και να ασπάζεται την εικόνα της στο τέμπλο. Κατέφευγε στην Παναγία αφού ίδια του είχε πει να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Για μια στιγμή κουράστηκε και κάθισε στο στασίδι. Ξαφνικά η εικόνα της στο τέμπλο άστραψε φως και τότε η μορφή της πήρε κανονικές διαστάσεις και δεν ήταν εικόνα πλέον αλλά ζωντανή μορφή. Η Παναγία του εφανερώθηκε κανονικά. Ήταν τόσο όμορφη και τόσο φωτεινή που δεν μπορούσε να την κοιτάξει επειδή το θείο βρέφος στην αγκαλιά της άστραπτε σαν τον ήλιο. Τον γέμισαν με τόση αγάπη Θεού που ένιωθε ότι δεν είχε τη βαρύτητα του σώματός του και θαύμαζε έξαλος. Τότε τον κατεφύλισε η Παναγία και επλήστη αρή του χαράς και ευωδίας και του είπε με φωνή γλυκυτέρα του μέλητο. «Δεν σου είπα να ελπίζεις σε μένα, γιατί απελπίζεσαι» και άπλωσε τα χέρια της για να του δώσει τον γλυκύτατον Ιησούν μας, αλλά από την έκπληξη έμεινε ακίνητος. Τότε τον πλησίασε εκείνο το ουράνιο βρέφος και τον χάιδεψε σε όλο του το πρόσωπο και αυτός φίλησε το παχουλό χεράκι του σαν να ήταν ζωντανό. Η ψυχή του γέμισε τόσο έρωτα Θεού και φως που δεν μπορούσε άλλο να σταθεί στα πόδια του και έπεσε κάτω. Τότε η παντάνασα μπήκε πάλι στην εικόνα της και το άφησε τη θεϊκή παρηγοριά της και μια ανέκφραστη ευωδία. Όταν συνήλθε κατεφύλισε τον τόπο που στεκόταν η Παναγία που ευωδίαζε για πολύ καιρό μετά. «Αισθάνθηκα το μαλακό χεράκι του Ιησού μας». Έλεγε έπειτα ο γέροντας Ιωσήφ με θαυμασμό για τη συγκατάβαση του Χριστού προς την ευτέλειά του. Ομολογούσε ότι οι τιού του είδους θεοπτίες είναι βίωμα και αίσθηση μιας άλλης ζωής, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ιδότας τιάφτα. Και έλεγε ότι όσο και αν προσπαθήσει εκείνος που της είδε να περιγράψει τι αισθάνθηκε, Ποτέ δεν μπορεί να δώσει τους άλλους να καταλάβουν τι συνέβη αλλά απλώς τους δίνει μια σκιώδη περιγραφή αφού και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε όχι μόνο να περιγράψει τι είδε στον τρίτο ουρανό αλλά ούτε ο ίδιος καταλάβαινε την εκεί αρπαγή του γι' αυτό και έγραφε για άρρη τα ρήματα. Ο Θεός παρηγορούσε τον Γέροντα κατά καιρού με τέτοιε θεϊκές οπτασίε διότι εκείνη την εποχή ήταν εγκαταλλελειμμένος. Δεν είχε κανένα άνθρωπο πιο έμπειρο από αυτόν για να τον έχει γέροντα. Και οι τότε πατέρες και πνευματικοί δεν καταλάβαιναν από νοερά προσευχή και πραγματικές καταστάσεις χάριτος. Και αν επέμενε να τους δώσει κάποια ερμηνεία, την θεωρούσαν πλάνη, διότι δεν είχαν την κατάλληλη πείρα, αφού τα των Αγίων μόνον οι Άγιοι τα πιάνουν και το έλεγαν «Παιδί μου, αυτά είναι επικίνδυνα. Καλύτερα να μην ασχολείσαι με τέτοια». Αλλά ο γέροντα δεν υποχωρούσε σε αυτά. Ο Θεός τον φώτιζε να επιμένει και έλεγε με χαρακτηριστική «Ανδρία». «Πώς, ο Κύριος που κάλεσε και εμάς δεν είναι ο ίδιος που έδωσε τη αυτήν χάρη στου πατέρα πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί να μην την βρίσκουμε κι εμείς» αλλά μαζί με την αγωνιστικότητα συνδύασε την ταπείνωση και την υπομονή και γι' αυτό τον βοήθησε ο Θεός, διότι Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο πατήριο Ιωανίκειος. Στη σκήτη της Αγίας Άνης υπήρχε μία αδελφότητα στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, του Παπα Ανανία. Τότε αριθμούσε γύρω στου 10 πατέρες. Ήταν έντεχνοι αγιογράφοι και κάπου-κάπου ψάρευαν για τις ανάγκες της αδελφότητας. Ζούσαν προσεκτική μοναχική ζωή και είχαν πολύ αγάπη και ελεημοσύνη και έλεγαν «Του γέροντος Ιωσήφ ποιος θα του πάει κανένα ψαράκι» «Ε, ελεημοσύνη είναι, ασκητές είναι, ας τους πάμε κανένα ψαράκι να προσεύχονται για μας». Από την του Φιλαδελφία λοιπόν, Έστειλαν κάποτε ένα καλογέρι τον πατέρα Ιωαννίκιο να πάει λίγα ψαράκια στον γέροντα. Ήταν ένας νεαρός λεβέντης 22 περίπου ετών. Ο γέροντας με τους νοερούς του οφθαλμούς είδε ότι ήταν πολύ καλό παιδί και είπε μέσα του «Στάσου να μάθουμε την νοερά προσευχή σε αυτό το καλογέρι». Άρχισε λοιπόν να του λέει διάφορα πνευματικά «Παιδί μου» Πώς πας, λες την ευχή. Μπα, γέροντα, ποιος θα μου την διδάξει. Λένε οι Απόστολοι ότι πρέπει να μνημονεύουμε το όνομα του Ιησού και στην κλίμακα λέει, η Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου: Να κάνεις υπακοή στον γέροντά σου και να λες την ευχή. Όταν ψαρεύεις μέσα στην ησυχία της νύχτας, να προσεύχεσαι και να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και θα πιάνεις και περισσότερα ψάρια, αλλιώς θα σε ψαρέψουν οι δαίμονες. Ο Γέρονας μίλησε με απλά λογάκια στο απλό αυτό παιδί για την προσευχή, αλλά και για την υπακοή. Οι συμβουλές του βρήκαν γόνιμο έδαφος μέσα στο νεαρό καλογέρι, φούντωσε μέσα του ο ζήλος. Ο πατήριο Ανίκειος, Σύμφωνα με την προτροπή του γέροντος Ιωσήφ ζήτησε την άδεια από τον γέροντά του για να ακολουθήσει αυτές τις υποδείξεις και ο Παπανανίας έδωσε τη συγκατάθεσή του. Έτσι όταν ο πατήριο Ιωανίκειος ήταν στη βάρκα μόνος του μέσα στην απομόνωση και στην ησυχία της νυκτερινής θαλάσσης φώναζε ασταμάτητα την ευχούλα «Κύριε ίσου Χριστέ, Κύριε ίσου Χριστέ, σε λίγο η προσευχή άρχισε να λέγεται άνετα και να του δημιουργεί καρδιακή θέρμη οπότε ο νεαρός μοναχός επιδόθηκε ολόψυχα σε αυτήν την ευλογημένη εργασία. Έτσι αυτό το καλογέρι έμαθε και έλαβε την ευχή από τον γέροντα Ιωσήφ διότι ήταν καθαρό. Είχε γίνει ένας από τους πιο καλούς μοναχούς της Σκήτης και το όνομά του το θυμούνται όλοι οι παλαιοί πατέρε. Ο πατήριο Ανίκει Τόσο πολύ προσιλώθηκε στον γέροντα Εσύφ που έλεγε «Γέροντα, εγώ τον Θεό δεν τον είδα. Εσένα είδα. Μια φορά ο γέροντας είδε στον ύπνο του ότι πήγαινε σε μια πολιτεία και όταν έφτασε στο κάστρο της πολιτείας ένας άνθρωπος του έδειξε μπροστά ένα περιβολάκι πολύ όμορφο που είχε πολλά καρποφόρα δέντρα και άφθονο νεράκι και του είπε αυτό το πανέμορφο περιβολάκι προοριζόταν για σένα, αλλά δόθηκε δωρεάν στον πατέρα Ιωαννίκιο. Όταν ο Γέροντα ξύπνησε, άρχισε να αδωλεσχεί με κοινό το όνειρο. Τι άραγε να σημαίνει, είπε τα εξή. Αυτό σημαίνει δύο τινά. Η ότι ο Ιωαννίκιο πήρε την προσευχή από μένα, γι' αυτό του εδόθη αυτό το περιβόλι ή ότι ο Ιωαννίκειος θα πεθάνει. Την άλλη μέρα ήλθε ο Παπανανίας και του λέει «Γέροντα, ο Ιωαννίκειος έκανε το αίμα. Αυτό σημαίνει πως το καλογέρι προσβλήθηκε από φυματίωση, από το και πω ήδη το μικρόβιο είχε προχωρήσει στους πνεύμονες και ότι η ασθένεια το οδηγούσε πλέον με γοργά βήματα προς τον θάνατο. Ο γέροντας του είπε «Το παιδί θα πεθάνει. Αυτό και αυτό είδα. Μόνο να μην του πείτε λέξη για το τι είδα». Ο παπανανία σαν στοργικός πατέρας αποκρίθηκε «Θα το πάω στο βατοπέδι. Είναι ένας γιατρός εκεί». «Όπου να το πά το παιδί» «Δεν πρόκειται να ζήσει», αποκρίθηκε ο γέροντας. Οι γέροντάδες του στην αρχή πίστευσαν τον γιατρό του βατοπεδίου που έκανε λανθασμένη διάγνωση. Μα τα πράγματα χειροτερέψαν και έγινε φανερή η αρρώστια του. Τότε ο γέροντάς του ξεχώρισε ένα απομονωμένο κελάκι για να μην κολλήσουν και αυτοί και του πήγαιναν λίγο ψωμάκι και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Το καλογέρι όμως πήγαινε κάθε νύχτα στον γέροντα Ιωσήφ για να ακούει πνευματικούς λόγους και να δυναμώνει ψυχικά. Τότε ο γέροντας του έλεγε για την άλλη ζωή, για τον παράδεισο, για το πώς φεύγει η ψυχή του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τα τελώνια που θα συναντήσει και μόλα αυτά τον προετοίμαζε γιατί σε λίγο καιρό θα πέθαινε αφού είχε φηματίωση. Όταν πια το καλογέρι και δεν μπορούσε να ανεβεί πάνω στον γέροντα στο βουνό, του λέει «Γέροντα, δεν μπορώ πλέον να ανεβαίνω πάνω. Θα κατεβαίνω εγώ, Ιωαννίκη, να σου κάνω συντροφιά, θα κατεβαίνω τη νύχτα. Θα κάνω τα κομποσχίνια μου, θα κάνω την αερόα προσευχή μου και μετά όταν τελειώνω θα κατεβαίνω κάτω και θα φεύγω πριν ξημερώσει». Λοιπόν κατέβαινε ο γέροντας κάτω, τον παρηγορούσε και όταν είδε ότι κοντεύουν τα πράγματα να τελειώσουν, του είπε Ιωαννίκηε, όταν θα έρθει ο άγγελος να σε πάρει, να του πεις να περάσετε, να με χαιρετήσετε. «Να είναι ευλογημένο», είπε το καλογέρι, «θα του πω να περάσουμε». Αλλά ο η Ιωσήφ για να είναι σίγουρος, είπε στον γέροντά του, «μόλις ξεψυχήσει ο Ιωαννίκηος, να χτυπήσετε την καμπάνα, να πάρουμε κι εμείς είδηση πάνω στο βουνό». Προτού πεθάνει ο Ιωαννίκειος, δύο ώρες περίπου, είδε την Παναγία. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο ο Παπα Ανανίας και του λέει ο πατήρις Ιωαννίκειος σαν δίθεν παροπονούμενος, σαν αγανακτισμένος. Τι θέλει αυτή η γυναίκα εδώ μέσα, βγάλτε την έξω. Αλλά κατόπιν στην Εστάλη και λέει, αφήστε την, αφήστε την, η Παναγία είναι. Ο Παπανανίας του λέει Ιωαννίκια από πού το κατάλαβες ότι είναι η Παναγία τι είπα να πει το Θεωτό και Παρθένε και το είπε όλο Καλά Ιωαννίκια Πού κάθεται Να εκεί στην άκρη Τι ρούχα φοράει Κόκκινα Ρώτησέ την Πότε θα πεθάνω Παναγία μου Πότε θα πεθάνω Ρωτά ο Ιωαννίκηος Τι σου είπε Τον ρωτά ο Παπανανίας Όποτε ο Κύριος θελήσει Φεύγει ο Πατήρ Ανανίας Και μπήκε τη στιγμή εκείνη Ο Πατήρ Χαράλαμπος Τώρα έφυγε Ψιθυρίζει ο Ιωαννίκηος Ποιος έφυγε Ρωτά ο Πατήρ Χαράλαμπος Η Παναγία Ήταν η Παναγία εδώ Ναι Απαντά μετά από δύο ώρες εκοιμήθη. Το όνειρο λοιπόν που είδε ο γέροντας είναι ότι το καλογεράκι αυτό ο Ιωαννίκειος όχι απλοσώθηκε, αλλά κληρονόμησε εκείνα τα άρρητα ουράνια αγαθά «Αι ο Θεός της αγαπώσης αυτών». Τον πατέρα Ιωαννίκειο τον είχε ο γέροντας σαν παιδί του διότι και την προσευχή του πήρε και την χάρη του και στο τέλος ακόμη και το περιβόλι που επρόκειτο να κληρονομήσει ο γέροντας. Την ημέρα της κοιμήσε του, ενώ ο γέροντας σκάλιζε στα βρουδάκια, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει, «Αρσένιε, αρσένιε, ο Ιωαννίκειος είναι εδώ, ετελείωσε, ο Ιωαννίκειος με χαιρετάει, τώρα». Και πράγματι, σε λίγο κτύπησε η καμπάνα από κάτω, «Έκανε υπακοή και ο φύλακας άγγελος, του πατρός Ιωαννικίου, αφού σε περιπτώσεις Αγίων Ασκητών όπως του γέροντος Ιωσήφ υποτάσσονται και οι άγγελοι γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι ανωτέρα στην φύση της από τους αγγέλους. Ο πατήριο Ιωσήφ ο νεότερος, ο Κύπριος, ο μετέπειτα βατοπαιδινός. Το καλοκαίρι του 1947 ένας νεαρός μοναχός, ο πατήριο Ιωσήφ, από τη Μαρτυρική Κύπρο ήρθε στο Άγιο Όρος για προσκύνημα και για ψυχική ωφέλεια. Με μεγάλο ζήλο έψαχνε για άνθρωπο που θα τον καθοδηγούσε στην νυπτική εργασία. Επισκέφτηκε τον Γέροντα Ιωσήφ στην μικρά Αγία Άννα και από τη συνομιλία τους ο νεαρός μοναχός κατάλαβε την αγιότητά του και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει κοντά του για υποτακτικό. Στην παράκληση του αυτή ο Γέροντας Ιωσήφ απάντησε «Ούτε ο τόπος το επιτρέπει αλλά και ούτε και το τυπικό μας αφήνει να έχουμε άλλους εδώ». Ο Γέροντας είχε λίγο απογοητευθεί από την μέχρι τότε εμπειρία του διότι με μόνη εξαίρεση τον Γέροντα Αρσένιο κανένας δεν κατάφερνε να τον ακολουθήσει στην υψηλή ασκητική του γραμμή. Είχαν έρθει αρκετοί κοντά του με πολύ ζήλο, αλλά δεν είχαν την απαραίτητη αυταπάρνηση που απαιτούσε το τυπικό του. Και έτσι του προκαλούσαν αξεπέραστοι δυσκολίες. Γι' αυτόν τον λόγο Γέροντας ήταν αρνητικός. Όμως ο καλοπροαίρετος Μωραχός δεν εννοούσε να χάσει τέτοια ευκαιρία. Για χρόνια διάβαζε τα πατερικά κείμενα για την ωρά προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να του φανερώσει απλανή οδηγό και τώρα που επιτέλους ο Θεός του φανέρωσε αυτό που τόσο θερμά αναζητούσε να το χάσει, έτσι με θερμές παρακλήσεις και δάκρυα επέμενε στην ικεσία του. Η ταπεινή του επιμονή εξέπληξε τον γέροντα. Για πρώτη φορά στη ζωή του είδε κάποιον που από μόνος του να επιθυμεί τόσο έντονα την νοερά εργασία αλλά και πάλι δίσταζε. Μπροστά όμως σε αυτήν την επιμονή, ο γέροντας απάντησε ότι θα κάνει προσευχή και θα πράξει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Έτσι χώρισαν. Πράγματι, στην αγρυπνία του ο γέροντας έκανε πολύ προσευχή να το αποκαλύψει ο Θεός το Άγιο Θέλημά του. Ο νεαρός μοναχός, από τον πολύ πόθο και την αγωνία, έχινε ποταμιδών τα δάκρυα στην προσευχή, ζητώντας το Θείον έλεος. Την επομένη μέρα συγκατατέθηκε ο γέροντα να τον δεχθεί και με πολύ χαρά ο πατήριο Ιωσήφ έγινε υποτακτικός του. Ο νεαρός υποτακτικός ευθύ εξ αρχής είχε βάλει καλό θεμέλιο. Στην αρχή βέβαια δυσκολευόταν πολύ από τους απίστευτους καθημερινούς κόπους του αυστηρού περιβάλλοντος, τις τερήσεις, την ανεπάρκεια των ενδυμάτων, το βαρύ κλίμα το απαιτητικό του προγράμματος και την παιδεία κυρίου από τον Γέροντα, αλλά ο αγνός νεανικός του ζήλος και η χάρις του Θεού κατέστησαν τα αδύνατα όχι μόνο δυνατά, αλλά και χαιρόταν πάνω στον κόπο του αγώνος. Εκείνη τη χρονιά υπήρχε πολλή φτώχεια εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Τα συνηθισμένα εργόχειρα των μοναχών δεν επολούντο και χρήματα δεν υπήρχαν βλέποντας ο γέροντας ότι τα εργόχειρά τους δεν απέδιδαν τίποτε και μη μπορώντας να εξοικονομήσει τρόφιμα. Και για τον πατέρα Ιωσήφ, παρόλο που οι ανάγκες του ήταν πολύ μικρές, αναγκάστηκε μετά από μία εβδομάδα να τον στείλει στις διάφορες μονές για να εργαστεί και να βγάλει το ψωμί του. Αυτό ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τον νεαρό πατέρα Ιωσήφ του οποίου η αγνή ψυχή λαχταρούσε να αγωνίζεται πράει στον μεγάλο αυτό νυπτικό διδάσκαλο. Αλλόμως, η δου ακοή υπέρθυσιαν θυσίαν αγαθή. Δεν εγόγγισε ούτε είπε «Βρε εγώ, ήρθα από την Κύπρο για την προσευχή και εσύ με στα χωράφια. Εάν ήθελα τέτοια, καθόμουν και εκεί που ήμουν». Αντιθέτω, τόση πίστη είχε στον γέροντα ώστε πρόθυμα ανέλαβε την βαριά αυτή η αποστολή. Φτερά έκανε για να αναπαύσει τον πνευματικό του οδηγό. Έτσι, για την υπακοή, μέχρι το 1953 σχεδόν, γύριζε στις μονές και δούλευε στους κήπου, στους ελαιώνες, στους θερισμούς, σε διάφορες εργασίες και πολύ ελάχιστα έβλεπε τον γέροντά του. Από τη μια εργασία έτρεχε στην άλλη και μόνο για σύντομα διαλύματα κατάφερε να γυρίζει στην μικρά Γιάνα και να απολαμβάνει τις υψηλές πνευματικές νουθεσίες από τον οδηγό και πατέρα του. Συναναστρεφόταν με πολλούς μοναχούς και λαϊκούς και πολλοί από τους κοσμικούς τον πλήγωναν με την εμπάθειά τους. Όλα αυτά μαζί με την αταξία του προγράμματος τον κούραζαν ψυχικά. Γύρω το άκουγε λόγια σκληρά, υβριστικά, ακόμα και βλάσφημα. Ειδικά τα τελευταία λόγια του μαχαίρωναν την καρδιά, διότι είχε έρθει από πολλοί ευλαβές περιβάλλον και είχε και ο ίδιος πολύ πίστη και ευλάβεια. Αλλά κάθε φορά που άρχισε να λυγίζει η υπομονή του, χωρίς να το πει σε πάντα ερχόταν γράμμα από τον γέροντά του. «Εκεί έβρισκα γραμμένη την κατάστασή μου και γιατί και από πού μου προήλθαν αυτά που είχα και με απασχολούσαν. Και το παράδοξο είναι ότι πριν ακόμα το ανοίξω, γινόταν μέσα μου αλλίωσης και όλα τα λυπηρά χάρονταν και γέμιζα χαρά πνευματική και δεν με απασχολούσε πλέον τίποτε από όσα προολίγου με έπνιγαν και με καταπίεζαν. Αυτό γινόταν άλλοτε και χωρίς γράμμα, με μόνη την αίσθηση της παρουσίας του γέροντος με έναν τρόπο υπερφυσικό και αυτό το καταλάβαινα πάντοτε όταν με πλησίαζε με έναν τρόπο που δεν δεχόταν καμιά αμφισβήτηση είχε έρθει ο Αύγουστος του 1949 οι θερισμοί είχαν τελειώσει και ο νεαρός πατήριο Ιωσήφ είχε γυρίσει στην μικρά Αγία για την Πανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επιτέλους, άρχισε πάλι να απολαμβάνει το τυπικό που ποθούσε η νεανική του καρδιά. Μια μέρα στις 19 Αυγούστου, όπως διηγεί το ίδιος, το μεσημέρι μετά την τράπεζα, ετοιμάστηκε να πάει στο κελί του σύμφωνα με το τυπικό. Ο γέροντα όμως τον σταμάτησε, του έσφιξε το χέρι του και είπε με χαμόγελο. Απόψε... «Θα σου στείλω ένα δεματάκι». «Πρόσεξε να μην το χάσεις». Ο πατήριο Ιωσήφ δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Άλλωστε, ποιος θα κατανοούσε τέτοιο γρίφο, δεδομένου ότι ο γέροντας δεν είχαν ευκαιρία για να τα ταπεινώνει. «Ποιος ξέρει τι νυκτερινό καψώνι μου ετοιμάζει πάλι», σκέφτηκε. «Καμιά κατσάδα ή κάτι παρόμοιο». Έτσι, δεν έδωσε και πολύ σημασία και όταν ξύπνησε μετά την ανάπαυση για την αγρυπνία του το είχε ξεχάσει τελείως. Το τι έγινε εκείνο το βράδυ το διηγείται ο ίδιος ως εξής. Δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε την αγρυπνία μου, αλλά ξέρω καλά ότι μόλις άρχισα δεν πρόλαβα να προφέρω πολλές φορές το όνομα του Χριστού μας και γέμισε η καρδιά μου αγάπη προς τον Θεό. Έξαφνα πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ που δεν προσευχόμουν πλέον, αλλά θαύμαζα με έκπληξη το ξεχύλισμα αυτό της αγάπης. Ήθελα να αγκαλιάσω και να σπαστώ όλους τους ανθρώπους και όλη την κτίση και συγχρόνως σκεφτόμουν τόσο ταπεινά που ένιωθα πως είμαι κάτω από όλα τα κτίσματα. Το πλήρωμα όμως και η φλόγα της αγάπης μου ήταν προς το Χριστό μας που αισθανόμουν ότι ήταν παρόν αλλά δεν μπορούσα να τον ειδώ για να προσπέσω τους αχράντους πόδας του και να τον ρωτήσω πώς πυρπολεί τόσο τις καρδιές και μένει κρυμμένο και άγνωστος. Είχα τότε μία λεπτή πληροφορία ότι αυτή είναι η χάρη του Αγίου πνεύματο και αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών που ο Κύριος μα λέγει ότι βρίσκεται εντό ημών και έλεγα «Ας μείνω, κύριέ μου, έτσι και δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο». Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και σιγά σιγά επανήλθα στην πρώτη μου κατάσταση και περίμενα με αγωνία ανυπόμονα να έρθει η κατάλληλη ώρα να πάω στο γέροντα να τον ρωτήσω τι ήταν αυτό το πράγμα και πώς έγινε. Ήταν περίπου 20 Αυγούστου, και η σελήνη ολόφωτη όταν πήγα τρέχοντας και τον ευρύκα έξω από το κελί του να περπατάει στο μικρό του προάβλιο. Μόλις με είδε άρχισε να μιδιά και πριν του βάλω μετάνια μου είπε είδες τη γλυκύς που είναι ο Χριστός μας. Κατάλαβες πρακτικά τι είναι αυτό που επίμονα ρωτούσες. Τώρα βιάζω να κάνεις κτήμα σου αυτή την χάρη και να μη σου την κλέψει η αμέλεια. Έπεσα αμέσως τα πόδια του και με δάκρυα του είπα είδα γέροντα είδα ο ανάξιος πάσης της κτίσεως την χάρη και την αγάπη του Χριστού μας και κατάλαβα τώρα την παρισία των πατέρων και την δύναμη των ευχών. Όταν του είπα ακριβώς τι μου συνέβη και ζήτησα λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτό απέφυγε από ταπείνωση να μου αναφέρει Γι' αυτό και μου είπε «Ο Θεός σε ευσπλαχνίστη και σε ελέησε δείχνοντάς σου προκαταβολικά την χάρη Του για να μην αντιβάλεις στις γνώμες των Πατέρων και μικροψυχής». Εγώ τότε κατάλαβα το νόημα της κοινή συνήθειας να ζητούμε από τους άλλους να εύχονται για μας με πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη. «Εύχου Πάτερ και για μένα, κάνε μου παππούλη μια ευχή» ενθυμίσουμε Πάτερ μου στην προσευχή Σου. Τα πιο πάνω μας διδάσκουν ότι άλλο πράγμα είναι να λέμε διευχών του Αγίου γέροντό μου και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής με τις ευχές του και άλλο να μας στέλνει ο ίδιος ο γέροντά μας ως εξουσίαν έχων χάρη, ευλογία και κάθε πνευματική κατάσταση Όσοι και όποτε θέλει με δική του πληροφορία και πρωτοβουλία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μόνο των χαρισματούχων και θεοφόρων γεροντάδων. Μετά το 1953 που υποχώρησε η πολιτική ακαταστασία και η φτώχεια μπόρεσε πλέον να καθίσει μόνιμα ο πατήρ Ιωσήφ με τον γέροντα Ιωσήφ όπως λαχταρούσε η καρδιά του. Στην αρχή έμενε στο κελί που είχαν για τον Παπαεφρέμ τον Κατουνακιώτη όταν ερχόταν για να λειτουργήσει. Επομένως, δύο ή και περισσότερες φορές η εβδομάδα δεν είχε μέρος να κοιμηθεί. Αλλά αυτό το πρόβλημα λύθηκε όταν ο γέροντας του παραχώρησε το δικό του κελί αφού πρώτα ένα μικρό καλυβάκι 200 μέτρα πιο μακριά. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι καταστάσει. Χάρητος θα γεύθηκε ο υπάκουος νεαρός πατήρ Ιωσήφ σε εκείνο το τρισευλογημένο κελάκι, το ποτισμένο με τα δάκρυα και τους ιδρώτες του γέροντος Ιωσήφ. Εδώ, αγαπητή Ακροατέ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα, Θεός, στην επόμενη θα μιλήσουμε για τον πατέρα Εφρέμ τον Φιλοθεήτη και συγγραφέα του παρόντος βιβλίου τον προηγούμενο της Ιεράς.